Περιμένο. Πότε κύριε θα πάρω εγώ χρήματα Καμία κυβέρνηση ποτέ και για κανένα λόγο δεν έφτασε σε αυτό το χάλι Η προοπτική μας είναι ότι θα είμαστε στις ουρές της απόγνωσης Όχι απλώ της Η απόγνωση όπως φαίνεται είναι θέμα ημερών αν όχι ωρών Όλο ο κόσμο της τράπεζας περιμένει να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει Θα τελειώσουν και αυτά κάποια στιγμή Θέλω να επαναλάβω, κλείνοντας, ναι σε όλα. Α, αυτό είναι απόσπασμα από την επιστολή. Από τις επιστολές δεν είναι και μία. Κάθε μέρα στέλνουμε και μία επιστολή παρακαλώντας, παρακαλώντας και αυτό το ξέρουμε όλοι δυστυχώς, παρακαλώντας την Ευρώπη, να κάνει κάτι για να μην φτάσουμε εκεί που βλέπουμε όλοι ότι έχουμε ήδη φτάσει και νιώθουμε όλοι Δυστυχώ άλλη μια φορά ότι έχουμε φτάσει. Παρακολουθούμε ένα τέλος, με τις λεπτομέρειες δεν ξέρουμε ποιο θα σηκώσει το διέντ και με ποιο τρόπο θα γίνει και σε ποιο δευτερόλεπτο ακριβώς. Το τέλος όμως το παρακολουθούμε το βιώνουμε. Όχι κατά ανάγκη της κυβέρνησης, κάτι πολύ σημαντικότερο, μια αξίας κάποιων αξιών, κάποιων ιδεών, κάποιων αγώνων. Εκείνα τα λουλούδια που είχαν κατατεθεί στην Κεσαριανή τρίζουν τα ίδια τα λουλούδια και από κάτω βεβαίω τα κόκαλα, αλλά τα κόκαλα δεν είναι και πρώτη φορά που τρίζουν. Εικόνε παντού συνταξιούχων, ηλικιωμένων, απόμαχων τη ζωή που στριμώχνονται, φωνάζουν, κλαίνουν, δακρίζουν, διεκδικούν, δεν το περίμεναν ποτέ. Είναι η μόνη του ανάγκη αυτή η σύνταξη, η πενιχρή έτσι κι αλλιώ, πόσο μάλλον όταν δίνεται σε κομμάτια και όταν δίνεται με τέτοιε. Συνθήκε έχουν γεμίσει οι οθόνε από αυτέ τι εικόνε και ακούω διάφορου ηριζέου. Έχω μιλήσει και προσωπικά από το πρωί να μου λένε: Μα κοίτα τι του στείνουνε. Τι του στείνουνε όταν ξέρει ότι όλα αυτά θα συμβούν. Όταν δεν έχει δική σου τράπεζα, όταν δεν έχει δικό σου νόμισμα, δεν δίνει τέτοιε μάχε. Δεν πα κανένα διαπραγματευτή. Γιατί όποια διαπραγμάτευση καταλήγει εδώ που έχουμε καταλήξει αυτή την εβδομάδα. Και η αριστερή κυβέρνηση να παρακαλάει με διάφορε επιστολέ, παραεπιστολέ, τρει μέρε πριν το δημοψήφισμα, πριν τη λαϊκή διαδικασία που υποτίθεται κορυφαία. Επίση, άλλοι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι ίσω να μην γίνει αυτή η λαϊκή διαδικασία. Ένα πανικό ατέλειωτο, λογικό, διότι έτσι όπω ξεκίνησε, κάπω έτσι καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Παλιότερη δήλωση αυτή που θα ακούσουμε του Αλέξη Τσίπρα, μονταρισμένο δικό μα, το λέω από τώρα, αλλά ταιριάζει απόλυτα. Η δική μα απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τώρα, ναι σε όλα. Ναι, στη διάλυση της κοινωνίας, στη διάκυση της απόγνωσης, στην καταστροφή της οικονομίας, στην καταδίκη χιλιάδων ηλικιωμένων ανθρώπων στο θάνατο και χιλιάδων παιδιών στην πείνα. Θέλω να επαναλάβω πλήνοντας. Ναι σε όλα. Να ανακτήσεις την, την, την, την, την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Άμα βρείτε λάμψη να μας την επιστρέψετε αυτή τη λάμψη που είχαν ο Βαρουφάκη, τα άλλα στελέχη, η κυβέρνηση της αριστεράς, τι πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες, πώς έχουν θαμπόσει όλα ξαφνικά. Και βεβαίως αυτό είναι το τελευταίο που νοιάζει τον κόσμο και τις ζωές μας, αν έχει θαμπόσει η λάμψη κάποιου, έτσι κι αλλιώς δεδομένο ότι θα, θα θαμπωνε αυτή η λάμψη. Το θέμα είναι τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς θα Συμβεί. Μ' αρέσει που πάρα πολύ από το ακροατήριο κατηγορούμε ότι είναι κλέφτε, ότι είναι γκάνγκστερ, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι εκβιαστέ οι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η ταμπέλα. Το έχει στην ταμπέλα. Αυτό ακριβώ είναι οι άνθρωποι. Δεν το κρύβουν, το δείχνουν κάθε στιγμή. Το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, το αποδεικνύουν και τώρα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι γιατί εσύ μπαίνει μέσα στο μαγαζί του και του κατηγορείς ότι είναι τέτοιοι, αφού μόνο αυτό πουλάνε. Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα και... Πολύ δύσκολο να φτάσει βεβαίω στις ουρές, ποιες ουρές, το στριμοξίδι των τραπεζών. Καλή σας ημέρα. Λεύτερα. Εσείς τι ώρα ήρθατε. Δώδεκα η ώρα. Το Ρεύτερα. υπήθετός σα από ποιο γράμμα ξεκινάει. Το πει. Δυστυχώς δεν θα εξαιρετηθείτε σήμερα, θα πληρωθείτε την Παρασκευή, <σχυρή> δεν το γνωρίζετε δεν το μαθαίνετε τώρα. Ναι, τώρα το ακούω. Ότι αφήνω ελεύθερα. Ναι, το Ήδε, το ναι. έτσι ναι. Είχα είναι. Είχα. Και ήρθα. Ο Παπαδάκη το είπε. Το δεύτερη, δεύτερη φορά, φορά έρχομαι. Δεύτερη φορά έτσι. έρχομαι. Και χρωστάμε, δηλαδή, εμεί. Χρωστάμε κανένα Και λέει: Έφτασε Και ο Ρωμανιό καθόντα σαν μαλάκα. Από του ηλικιωμένου θα έρθει η ανατροπή να μου το θυμηθείτε. Αγανακτισμένοι, βλέπουν τηλεόραση. Δεν ξέραν ότι. Ισχύει η αλφαβητική σειρά όπου και σε όποια ιδρύματα τράπεζε, ιδρύματα ή τράπεζε. Ισχύει η αλφαβητική σειρά. Βγήκαν εκεί. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό το περιστατικό. Πάντου υπάρχουν κάμερε. Το κατέγραψε και αυτό μια κάμερα. Νομίζω αισθανόμαστε όλοι ντροπή. Αν και δεν έχουμε καμία ανάμιξη με όλο αυτό. Ούτε ψηφίσαμε, ούτε στηρίξαμε. Το ακριβώ αντίθετο. Ακούτε όσοι ακούτε από την πρώτη μέρα. Όμω αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν δικαιώνεται κανένα. Το ξέραμε και αυτό. Δεν έχει. Ε, καμία αξία ή όποια δικαίωση. Δεν υπάρχει δικαίωση έτσι κι αλλιώ. Και έχουμε φτάσει και στο σημείο να πανηγυρίζουν στι οθόνε οι αδόνιδε, οι βορύδιδε με το γνωστό ύφο που πανηγυρίζουν. Έχουμε μεταξύ άλλων καταντήσει και εκεί. Ντροπή αισθανόμαστε για όλα αυτά που βλέπουμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όσο γίνεται πιο ψύχραμα να καταλάβουμε τι ακριβώ έχει συμβεί και να μην χάσουμε την ουσία, γιατί πολύ εύκολα χάνεται η ουσία σε τέτοιε. Περιπτώσεις και να εμπέσουμε και στην παγίδα ότι το μνημόνιο του Τσίπρα των 8 δις είναι καλύτερο από τον δανειστών που ήταν 15 δι, Ή αυτό τώρα που ζητάει να έρθει τον 29 δις, τον 29 δις μετά από όλα αυτά που επίσης δεν γίνεται δεκτό Γιατί να γίνει δεκτό εφόσον έρχεται την Κυριακή η ετοιμιγορία του λαού και τον περιμένουν όλοι στη γωνία Τη γωνία την οποία ο ίδιος δημιούργησε, έφτιαξε, έκτισε πολύ καλά 5 μήνες τώρα Φεύγουμε από αυτά, θα επανέλθουμε. Πάμε λίγο στο ήθο τη αριστερά, γιατί κατά την γνώμη μου αυτό είναι σημαντικότερο. Η κρίση κάποια στιγμή μπορεί να φύγει, οι κυβερνήσει αλλάζουν, οι κακουχίε ξεχνούνται, θα έρθουν και άλλε κακουχίε, είναι δεδομένα όλα αυτά. Αλλά αν κάτι η αριστερά είχε να καμαρώνει από τον εμφύλιο και μετά, ήταν το ήθο. Βεβαίω, στην αριστερά, τώρα την κυβερνώσα, έχουν ανέβει διάφοροι τύποι, τυπάκια. Που μόνο ήθο δεν έχουν, ούτε στην αριστερά κολλάνε. Παρ' όλα αυτά η αριστερά, η συγκεκριμένη αριστερά, τα δέχτηκε όλα αυτά τα τυπάκια, τη βήπερσόνε. Θα ακούσουμε έναν καυγά, άθλιος από κάθε περίπτωση, σε τρία μέρη τον έχουμε σπάσει πραγματικά, που έγινε το πρωί. Μεταξύ Ραχίλ Μακρύ και Ανδρέα Παπαδόπουλου. Ανδρέας Παπαδόπουλου ήταν εκπρόσωπο τύπου τη Δημάρ, τώρα είναι απλό δημοσιογράφο, ενώ δεν είναι σε κάποιο κόμμα. Ω δημοσιογράφο ήταν εκεί και ακολούθησε ο εξή διάλογο. Και έρχεστε εδώ και γίνονται διαπληκτισμοί τώρα με τα ποτάμια που χθες δήλωναν ότι οι φτωχοί δεν μπορούν να αποφασίζουν σε δημοκρατικές διαδικασίες. Από έναν κύριο ο οποίο τον πληρώναμε τόσα χρόνια για να μην εισπράξει <χι> από τη θέση του ούτε ένα ευρώ <χι> ω <Ως> αρμόδιο <χι> για τα έσοδα. Εσεί τι ήταν πρόβλημα ήταν έχετε. Ακούστε να δείτε, εσεί, όπω γνωρίζει όλε οι καταθέσει τη οικογένεια σα βρίσκονται στο εξωτερικό και μάλιστα αφορολόγητε. Και, και όταν πήγε. τα βρίσκουν και τα τσιμπάνε στο πόθεν έσχε, πηγαίνετε στου δικαστέ και βγάζετε βουλεύματα. Επομένω, λοιπόν, δεν έχετε να ανησυχείτε κάτι, ούτε έρχεστε να κόπτεστε τώρα για τον πολίτη και για τις ουρές γιατί δεν έχετε κάτσει ποτέ σε ουρά Σε μένα μιλήσατε Σε σας ακριβώς Λοιπόν, βεβαίω τη σας η οποία ζει σε βάρος του ελληνικού λαού επί δεκαετίες Ποια είναι η μου Λοιπόν Συνώμη κύριε Παπαδάκη, τι λέει αυτό το νούμερο Τι λέει αυτό το νούμερο Κάπω έτσι ξεκίνησε ο καυγά μεταξύ Ραχίλ Μακρύμ και Ανδρέα Παπαδόπουλου, επειδή μίλησε για την, τα εισοδήματα, τα, τα κλεμμένα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο τη οικογένειά του. Συνεχίστηκε. Τι λέει αυτό το νούμερο? Ο κύριε, ο είναι ότι ήμουν να με Τι νούμερο, λέτε παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, Ακούσατε τι είπε. Ακούσατε τι είπε αυτό το νούμερο. Μπορεί να μου καταθέσει μήνυμα. Τι να καταθέσει μήνυμα. Είναι εσένα. οι δικαστικέ αρχέ. Παρακαλώ, Χίλ. τι είπε. Βρε ένα εκατομμύριο ευρώ φορολόγι του οικογένειά σου Ποια είναι η οικογένειά μου βρε νούμερο η Ποια είναι η οικογένειά ευρώ. μου ξέρεις ποια είναι η οικογένειά λοιπόν. μου <Ρελίως> Ξέρει ποια είναι η οικογένειά μου. Ξέρει ποια είναι η οικογένειά μου. σου. σε Σεψυχήθηκαν άνθρωποι. που την έστειλε ο κόσμο στη Βουλή. Ακού βουλή; άνθρωπο έστειλε στη Βουλή. τι. ξέρετε την οικογένειά μου. Είσαι φασίστρια. Ντροπή του ΣΥΡΙΖΑ που σε Θα είπε πολύ ωραία κυρία Θυμάμαι και παλιά πάντα αν κάτι διέκνε του αριστερούς. Τώρα τι υπέρευαση και εμεί κάνουμε. Εντάσουμε την Αχίλη Μακρύ στην αριστερά. Τέλος πάντων εκεί υπάρχει, αυτή την ανέχονται, εκεί είναι, εκεί ανήκει, έτσι την ξέρουμε. Να πρόσεχαν και οι άλλοι. Θυμάμαι πάντα οι αριστεροί να λένε και να το παλεύουν παρά τι κακουχίε τη διώξη, όχι προσωπικού χαρακτηρισμού, πάντα με πολιτικό περιεχόμενο ή όποια αντιπαράθεση, κοσμιότητα, ιδέε υπάρχουν από πίσω, γιατί το ήθος εκπέμπεται όχι μόνο από αυτά που κάνει, από αυτά που λε, από αυτά που φορά, πώ κινεί, λέξει που χρησιμοποιείς. είναι ένα πακέτο συνολικό που εκπέμπεται από κάποιον άνθρωπο και βεβαίω η μαγκιά. Η μαγκιά ηλεβέντικη από τη μία μεριά και η μαγκιά κομμωτηρίου από την άλλη. Αν <στολίξε> μιλήσει για την οικογένειά μου, αν μιλήσει για την οικογένειά μου, άθλια υποκείμενο πολιτικό σκουπίδι θα πουλήσει για την οικογένειά μου. Ξέρει ποια είναι οικογένειά μου. Θα πει ο κ. Παπαδάκη που δεν ξέρει ποια είναι η οικογένειά μου. Ποια είναι οικογένειά μου, Σκουπίδι. Ε, πολιτικό σκουπίδι. Σε μαζεύουν τα κανάλια Πες να καλά, λες στα διάρκεια. Δεν τρέπεσαι να προσβάλλεις αγρόπους κ. που κ. δεν τους ξέρει. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Σούργελο, εσούργελο, εσούργελο, εσούργελο, να μιλήσεις εσύ για την οικογένειά μου. Παπαδάκι. Κάθαρμα, εκάθαρμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, okay, το βίντεο, παρακαλώ, το, βίντεο παρακαλώ, το θέλω μετά για τις εισαγγελιές ευγένειες. Μαζεύονται εδώ πέρα και εξοψεύουν τέτοιες παρακαλώ. κατηγορίες παρακαλώ. για βοροπολιτικά σκουπίδια, για ανθρώπους που δεν ζουνε, για μια οικογένεια που δω μόντω. Δεν θα σε λειτουργείνει κανένας. Δεν Για να, να ετάξτε, ετάξτε, εγώ δεν τεράδια, Κωνσταντοπούλου Πολύ τιμητικό Για Αν κάτι είναι τιμητικό είναι να είσαι κοίταξε. Για Σημείο των καιρών και αυτό, γι' αυτό το ακούσαμε όλο, ήταν μεγαλύτερο, αλλά το κόψαμε για τι ραδιοφωνικέ ανάγκε. Σημείο των καιρών, ξαναλέω, η ήττα είναι συνολική. Δυστυχώ, δεν ξέρω αν είναι διαχειρήσιμη συγκεκριμένη η ήττα. Ε, νιώθω ότι αφορά και εμά, ενώ δεν είμαστε εκεί, αλλά έτσι όπω τα βλέπω, νιώθω ότι σε μεγάλο βαθμό μα αφορά. Προσπαθούμε να πάρουμε, να τηρήσουμε αποστάσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν ητάται ένα λαό, όταν έχει έρθει τόσο πολύ στη γωνία, όταν τον έχουν φέρει στη γωνία, όταν δεν πολέμησε όπω έπρεπε εκεί που έπρεπε, όταν αποφάσ νεροπίστολα, ναι, οι άλλοι έχουν άρματα μάχης όλα αυτά τα λέμε από την πρώτη μέρα συμβαίνουν, συνεχίζονται ακόμη και τώρα Βεβαίω δεν κάνανε δεκτή την επιστολή μου λένε εδώ, δεν είπε ναι σε όλα ο Τσίπρας δεν είπε ναι σε όλα με την επιστολή που έστειλε αλλά το τελικό έτσι όπως εξελίσσεται είναι ένα τεράστιο ναι στα πάντα Είτε το εγκρίνει είτε δεν το εγκρίνει, γιατί πολλές φορές και καμιά φορά, ακόμη και όταν αποχωρήσει ηρωικά, αυτό που μένει πίσω ίσως είναι ένα τεράστιο ναι. Φεύγουμε και από αυτό το κλίμα, πάμε στη χθεσινή συγκέντρωση του Μένου με Ευρώπη, με το ναι, μίλησε ο Καμίνης. Αυτό το συγκεκριμένο κίνημα, που είχε, ήταν και πολύ άριθμο χθε στο Σύνταγμα, είχε ως ηγέτη από πάνω τον Καμίνη. Ακούστε την κομμωδία. Αυτό το δημοψήφισμα έτσι όπως διεξάγεται είναι εντροπή <χω> μας καλούνε να αποφανθούμε δήθεν για να ακούνε λόχατο ενώ στην πραγματικότητα το ξέρουν ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη Εμείς Papa Nie! Ναι, ουρλιάζουν οι άλλοι από κάτω, ναι, στην Ευρωζώνη, ναι, στο Ευρώ, όλο αυτό το πεντάχρονο έτσι όπως το έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως το πεντάχρονο με την αδικία στο τέρμα τη, γιατί αυτό είναι η Ευρωζώνη, τεράστιε αδικίες, Ξαλίδα μεγάλη, εισοδήματα τεράστια από τη μία και καλπασμό του κέρδου και από την άλλη υπόλοιπη με αγωνία, ανασφάλεια καθημερινή, με μειούμενο μισθό συνεχώ. Κάποτε λέγαμε τα 700 είναι ντροπή και τώρα έχει γίνει τα 700 μισθό στελέχου και αν τα παίρνει και όπω τα παίρνει, με τι εκβιασμού, με τι, και πώ αναγκάζουν να συμπεριφέρεσαι μέσα στη δουλειά για να καταφέρει να έχει αυτά τα 700 ευρώ που δεν καταφέρνει όμω να ζει με αυτά τα 700 ευρώ. Μια ντροπή την οποία ζητοκραυγάζουν και μαζεύτηκαν και χιλιάδες χθε για να διεκδικήσουν αυτό ακριβώς. Όπως το φτιάξαμε και σε μια τηλεοπτική διαφήμιση, «Μένουμε Ευρώπη για την πείνα του άλλου». Το δείξαμε χθες στην τηλεοπτική Ελληνοφρία, νομίζω σαν συνθηματάκι ταιριάζει εδώ. Στη διαδήλωση χθες, διαδήλωση. ήταν και ο Γεράσιμος Γεκουμάτος. Ήρθαμε εδώ όπω ήθελε όλο ο λαό. Γιατί είναι ανυπόμονο ο λαό. Δεν απέμενε την κυρία Κινέζο. Έδωσε την απάντηση σήμερα. Έδωσε την απάντηση σήμερα να είναι του χθε ότι ο λαό ψηφίζει ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη. Όχι στην δραχμή, όχι στην ακροκοπία. Αυτή είναι η απάντηση απόψε. Έχει <ΣΣΣΣ> το μελένσο, έχει το μελένσο. Κοινή τα παντά. Θα μπουν νέοι φόροι. <«ΣΣΣΣ> νέοι φόροι θα μπουν ασφαλώ. Εδώ, Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση, γιατί κάποιο πριν μου έστειλε ένα μήνυμα, κλεί δεν είναι ναι σε όλα. Επειδή βάλαμε το τσίπρα, να λέει ναι σε όλα με την υπερβολή που κάνουμε πάντα εμείς εδώ, Ναι, όντως, δεν είναι ναι σε όλα. Ακούστε όμω τον Αντιπρόεδρο και πείτε εσεί αν λέει ναι σε όλα. Θα μπουν νέοι φόροι. Ναι, οι φόροι θα μπουν, ασφαλώ. Σύρισα, η ελπίδα έρχεται. Θα μπουν νέοι φόροι. Θα υπάρξουνε, μα υπήρχαν και μέτρα και στη δική μα πρόταση και στη δική, στη... δική. Φίλυδα, Φίλυδα, Ναι, οι φόροι. φόροι. θα πούν, ασφαλώ. Μα εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να α, καταργήσουμε. Τους τους φόρους. Παλιά δήλωση τελευταία ότι θα καταργήσουμε τους έκτατου. Στην καλύτερη είναι οχτώ δίστ στη χειρότερη 29 μισή δήση και οι δύο προτάσεις δικέ μας γιατί η Ευρωπαϊκή είναι ενδιάμεσο 12, 15 έχει χαθεί έτσι κι αλλιώ. Η αξία δεν έχουν σημασία και τα νούμερα. Δει να ναι, ξέρουμε πάντα όλοι ποιο θα τα πληρώσουν εκεί αυτή τη φορά να θυμηθούμε επίσης ότι έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντοή για τον άμεσο τερματισμό τη λιτότητα, τη καταστροφική λιτότητα και για αλλαγή πολιτική. Συνεπώς το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον και σημαντικότερο από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, νημόνια τέλος, τέλος και στα νέα δάνεια της υποτέλειας και της ομοιρίας που το πρωί δίνονται και το βράδυ το 98% από αυτά επιστρέφει οι ζωνιστές και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί, γιατί απλά εμάς δεν μας κρατάνε από πουθενά. Αχ ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Πάντα ο Τύριο Βέγκο έρχεται στην καλύτερη στιγμή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, κάθε μέρα. Κύριο Ελληνοφρένια, ναι έξω, αλλά είναι και από εδώ. Εκπέμπει από το real211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και το μηνυμάτων, αποστολή στο 54%. Όποιο θέλει, στείλει... θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στο τούντιο, papacirialfm.com. Ο Νίκο Σαβρανίτ ρυθμίζει τον ήχο και κάποτε δικαίω ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε τον Σαμαρά που ξερογγλιφότανε στην ποδιά τη Μέρκελ για να πάρει άλλη μία δόση. Με μέτρα βέβαια γιατί οι δόσει δεν έρχονται έτσι, οι συμφωνίε δεν γίνονται έτσι σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι και αυτό στην ταμπέλα, το λέει. Όποιο το αγνοεί είναι ηλίθιο ή ύποπτο. Κατηγορούσε και ορθά τότε ο Αλέξης Τσίπρας τον Σαμαρά. Θα το ακούσουμε τώρα το συγκεκριμένο απόσπασμα. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίο σήμερα θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ για να την παρακαλέσει να τον λυπηθεί, μεταφέροντα δηλαδή τι ήδη ηλυμένε αποφάσει για νέα επιβάρυνση και νέα μέτρα και με μοναδικό επιχείρημα, ξέρετε ποιο, λυπηθείτε μα γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ Αυτό είναι το επιχείρημα του Πρωθυπουργού. Και δεν ξέρω αν η κυρία Μέρκελ θα τον λυπηθεί, αυτό που ξέρω όμω είναι ότι σίγουρα είναι αξιοθύνητο. ήθελα ακόμη πολύ φω Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Κι <Τι> ήθελα ακόμη πολύ η φως να ξημερώσει, εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, έβλεπα τώρα πως ακριμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα. Μαλφή, έπρεπε να νερού, να νερού, να Μιλάτε δείχνετε πληγέ αλόφρονε στου δρόμου δείχνετε πληγέ αλόφρονε στου δρόμου Μιλάτε Δείχνετε πληγεζε άλλοφρονε στους δρόμου Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία Βερφώσατε oh. σε ξωστές Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα Η πρόγνωση σας ασφαλής Θα πέσει η πόλη σου και ακόμη Πολύ φο να ξημερώσει, όμω εγώ. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμω εγώ, όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Εβλεπα τώρα, τώρα. πως τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Εβλεπα τώρα. Εβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω. Στι στις πόσε πόσες νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλλόφρονες τους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλλόφρονες τους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σα σαν στραγγαλίζει την καρδιά σας, σας ημέα. Καρ έρθωσατε με σπούδι φορτώσατε το εμπόρευμα η προγλώστας ασφαλής, τα παίζει tö chemicalης. Καρ με σπούδι φορτώσατε το εμπόρευμα η προγλώστας ασφαλής, τα παίζει πόλης. Πολύ αυτό να ξημερώσει όμω εγώ. Όμω εγώ, τη νύτα, όμως εγώ, όμως εγώ τη και την κάτι νιτάνο. εγώ, Όμω εγώ! παρατέχια τι γιτακα! Και θέλετε ακόμη πολύ φωτα να ξυπρώσει. Όμω εγώ. Δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τιμάλφια έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιέ νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Η φωνή του ποιητή, του Μανώλη, αναγνωστάκη. Η προηγούμενη εκτέλεση είναι από τον Κώστα Θωμαίδη. Νομίζω εισάξια, ίσω και λίγο καλύτερη. Για πρώτη φορά κάποιο τραγουδάει πάνω από τη Μαρία Δημητριάδη ένα εμβληματικό τραγούδι. Αναμένετε δήλωση Αλέξη Τσίπρα όπως κυκλοφορεί μεταφέρεται από τα μέσα ενημέρωση. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον λαό. Όταν ξαφνικά ακούσετε τη φωνή του Πρωθυπουργού, να ξέρετε είναι live το να περιμένουμε και μετά την επιστολή που έστειλε στην Ευρώπη για άλλη μια φορά. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά και αμέσως θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον Μπουτάρι και τον Καμίνη που είναι στον πρόεδρο τη Δημοκρατίας υπέρ του ναι. Γιατί δεν και τον άνθρωπο μαζί του, θα κάνω παράπονα. Δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπο είναι σ άλλο μετερίζει. Είναι σ άλλο μετερίζει. Να υπνώσει κάπου σου το ακόμα, χωρί να θέλει τώρα τι. να Απλά λέει ο άνθρωπος, Ο, άνθρωπος, ο άνθρωπος, τι ψηφίζει. Και πήγαν αυτοί τι να κάνουν. Τι να κάνει <εκάρια> που βγήκε ο Μπουτάρη, είχε φύγει το κατεστημένο από τη Θεσσαλονίκη. Τι Μπουτάρη, παιδί, μόλι το μέλλον είναι στο Μπουτάρη και όχι στι Μπουτάρε, κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. <Συσχε> όσο ψηφίζουμε Μπουτάρη και όχι Μπουτάρε, δεν πάμε μπροστά. <Συσχε> ναι. <Συσχε> Θέλω να πω σε αυτού που πε μένε στι ουρέ τα ATMs να μην βρίσκουν τη Νέα Δημοκρατία και το Ράδονη και το Σαμαρά. Δεν φταίνει αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που κάθεται εκεί πέρα τώρα. Σε όποιου ΣΥΡΙΖΑ κάθισε δεν βρίσκονται εδώ, ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκονται του προηγούμενου. Έχουν εμπερδευτεί οι υπερισσμένοι, ναι. Ναι. Δηλαδή, εσύ συμφωνεί με την αήθι επίθεση που έκανε η Κωσιόνη στην ε, Κωνσταντοπούλου. Όχι, Μωρή, γιατί σου είπα εγώ ότι συμφωνώ. Ο Θήνιο είπε πριν από λίγο. Τότε το αποθήνιο σημαίνει ότι συμφωνώ κι εγώ. Εγώ εσύ να ρωτάω. Εγώ δεν συμφωνώ. Δε με νοιάζει, ουσία, δεν με νοιάζει, βασικά, η δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ το έβλεπα και ευχόμουν από μέσα να πιαστούν μαλί με μαλί. Πατούσα τα κούνι, κάτι. Φαντάζεσαι και σε... Πώς θα τι φαντάζεσαι κι εσύ. Πώ θα τι φαντάζομαι όσοι ό,τι σέλβα τι φανταζόμουν. Σκιστείτε, Μωρή, έλεγα. Πιάσει το μαλί εκεί πέρα από το βλέπει εύκαιρο. Τι κάθισε και την κοιτά. Ευχόσ Πλασική πισινούλα, γυμνέ με μαγιό, να μαλλιφραβιδέ. Όχι, αυτό δεν έχω θέματα. τέτοιο, τι έχω δει και τι δύο με μαγιό. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Α. Άλλα σκεφτόμουν, σκεφτόμουν ότι κοίταγε μία την άλλη και τη ζήγιζε, φοβότανε. Ε. Σου λέει τώρα 20 Κωσιόνη, πού να μπλέξω τώρα με τη ζωή, να μου βγάλει καναλωστάρι ξαφνικά, να μην ξέρω πού να κρυφτώ. Μετά την κοίταγε η ζωή, τη ζήγιζε τη ΣΥΑ. Σου λέει πού να μπλέξω τώρα με το βρωμό να φάω καμιά κατάρα, να μην με ξεπλένει τίποτα. Ναι. Όλο αυτό. Ζήγησε μια ζήγησε άλλη, δεν χαρήκαμε εμεί τηλεοπικό θέμα. Πώ σου φάνηκε χθε το αλέξη, Εγώ δεν είδα την ενέδεξη. Την είδα, εγώ την είδα καλή. Ήταν καλή, για έρτη δηλαδή, είχε κομψό γλύψιμο. Είχε όμως. Κομψό, κομψό. Ήταν το ίδιο χιδέο όπω ήταν και των χλεστρών, σαμαρά, όχι έτσι. Όχι, όχι δεν ήταν. Εκεί δεν το έχει τερματίσει ο Σαμαράς. Ναι. Από Αριδέα πάλι ο Δημίστος Από πού με παίρνει Αριδέαν όμως Πέλας Αριδέα, Πέλα, ε. εσείς που κάζετε τζάκρι Μωρέ πάτε καλά Ό,τι καλύτερο δηλαδή έχει Πέλα είναι η τζάκρι Να μην έρθω, δεν έχω έρθει, ε. να μην έρθω δηλαδή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 Παρακαλώ, λέγεται. Τηλεφωνώ από Αυστραλία. Πρώτο και κύριο, πρώτο και κύριο. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ οι Αυστραλοί τρίβουν τα χέρια του, να ξέρει. Τα τρίβουν ή τα κρύβουν, με κάπα ή με τάφ. Τα τρίβουν γιατί θα έρθει η γυρότερη κρίση στην Ελλάδα. Θα είναι τσάμπα το νόμισμα. Δεν θα είναι όπω τώρα, δηλαδή που έρχονται εκεί και πληρώνουν το φραπέ δυόμιση ευρώ. Τώρα τσάμπα είναι το νόμισμα, φίλο. Τι τόχει, δεν τόχει, τσάμπα είναι. Δεν κάνει τίποτα. Τσάμπα το τσάμπα έχει δεν το έχει, με τέτοια πάνε ακρίβεια πάνε. και να μην υπήρχε που δεν υπάρχει τώρα, μια και το αυτό. Πάντω, σαν Έλληνε, μα έχουν με στην ψυχή του. Δηλαδή, χαίρονται με τη χώρα μα. Δεν είναι ότι θέλουν να καταστραφούμε. Επειδή είναι πάνε πάνε πάνε έχουν... πάνε έξω πάνε γι' αυτό, συγγνώμη, έχασα την προφορά. Επειδή είναι έξω <στονίκη> γι' αυτό. Οι ντόπινε που θέλουν να καταστραφούμε. Οι σαμαροφόφιδε <στονίκη> και οι αδανειοβορίδιδε και διάφορα άλλα ακροδεξιά τέτοια στοιχεία. Είναι το κακό, γιατί χάσαν τι Ελιέ στο χωριό από τα δέρφια του και το έχουν κόμπλεξ τώρα και σου λέει καλύτερα να τι πάρει η Μέρκελ τι Ελιέ παρά τι πάρει, αδερ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 Ναι. Τι κάνεις. Εδώ, δί μου Ο... μέσα μου. Πολύ και τυχισμένος. Έλα παιδί μου, αυτά τώρα. Εμείς δεν είμαστε αυτοί αριστεροί τη εκκλησία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Ευχάριστα, αισιόδοξα. Μπράβο, αυτό είναι θετικό. Αν πάνω όλα καλά μπορεί να μας πετάξουν να γι' έξω από την Ευρώπη. Περιμένοντας τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε τι ώρα ακριβώς, αναμένεται δήλωση, το λέω για όσους μπήκαν τώρα στην Κρόαση, δήλωση, διάγγελμα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, όταν γίνει διακόπτουμε οτιδήποτε, τουλάχιστον μέχρι τις 2, μετά τις 2, μαγκαζίνο, στις αρμοδιότητες του θα το ακούσετε κανονικά live από τον Real. Ε, απ' την άλλη υπάρχει το ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα. Θα, αν γίνει το δημοψήφισμα εννοείται θα ακούσουμε τώρα κάποιους από αυτούς είναι ο Βορύδης όχι δεν, ναι και ο Βορύδης είναι και ο Βαρβιτσιώτης που ξεκινά είναι ο Πάγκαλος, είναι ο Άδωνη και άλλοι πάρα πολύ καλοί τύποι που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για να ψηφίσετε όλοι ναι και μάλιστα έχουμε διαλέξει και πολύ συγκεκριμένε δηλώσεις που έχουν ακουστεί αυτά τα ματωμένα πέντε χρόνια Ένα φόρο α, ο οποίο να μην ανά, είναι φόρο όμω που, που να μην είναι. Όχι, όχι, με το εισόδημά σου. Όχι, αναλόγω με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Αν υπάρξουν απολύσει και αν καταλήξουμε πρέπει κάποιοι να φύγουμε, και αν και αν και αν και αν βάσει όλο αυτών των προηγούμενων που είπα, σα παρακαλώ, ξέρω, με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές είναι αποφάσεις δικές μου. Μπράβο! Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Για το καλό όλων ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά για. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάρητος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε! Τι άλλο θέλετε! Δώρο σχεδόν είναι αυτό! Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν από όλα την Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημόνιο αποδίδει. Μπράβο! Ήρθε η ώρα που πρέπει να κατεβεί το, το βιωτικό επίπεδο. Το να κατεβάσεις το βιωτικό επίπεδο με σταθερό νόμισμα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο για πρώτη φορά και διεθνώς επιχειρείται και είναι σίγουρα πολύ δύσκολο και επόδυνο. Να ήταν με σειρά, ήταν Βαρβιτσιώτης, Πάγκαλος, Άδωνης, μπάμπη, Τουρνάρας, Σαμαράς, χρυσοχοίδη, μας έχει λείψει πολύ, και Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, που περιγράφει τη δυσκολία που έχει όλη αυτή η προσπάθεια να κατέβει το επίπεδο και το λέει βεβαίω με αγωνία γιατί κάνει μια πολύ σοβαρή, Προσπάθεια για να κατέβει το επίπεδο. Λάος, μέρος, βου, περιμένοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Μιλά με κάποιον, να. Μιλώ με τα πουλιά. Έτσι, βίλε που είναι από την αρχή, από το 9-8, υπέρμαχος της Και τους μιλώ για σένα. Μιλώ με τα ξύλα, τα πάτη, τα δουνά. Και τους μιλώ για σένα. I ma odpowiedzieć. to.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 Τι εκπροσωπείτε, Ο Θοδωράκη γύρισε από τις Βρυξελές. Γιατί να γυρίσει, Δεν το έχουν σπίτι πια εκεί, Όχι. Α, έμεινε εκεί. Γιατί. Γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, Ρε φίλε, Οχοχοχο. καλό. Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητοι. Μάλιστα, δεν είναι αμόρφωτοι κύριε... αυτή που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές Ξεκρίσουμε στιγμέ. Οι φτωχοί κάνουν λάθο επιλογέ. Ε, βέβαια. Γιατί οι φτωχοί δεν ξέρουν. Οι πλούσιοι ξέρουν. Το τύπο τάμι. Δείχνουν με κάθε ευκαιρία την απέχθεια και την αηδία του σε ό,τι είναι λαϊκό. Αλλά αυτό που είπε η Λιμπεράκη <συσκάς> είναι σωστό. Αν η φτωχοί έκαναν τι σωστέ επιλογέ, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε 40 χρόνια. Ποιοι ψήφισαν πασό και νουδού. Οι φτωχοί δεν ψήφισαν. Πασό και νουδού. Όχι, <συσκάς> παιδί. Αστοί. Α, όλοι αυτοί, το 80%. Αυτό ήταν οι αστί που μα εξουσιάζουν. Ήταν η αστί. Ναι, παιδί μου, η άλλη είστε οι βλάχοι, οι φτωχοί. Τέλο πάντων. Mm -hmm. Έλα γάπη μου, σε παρακαλώ, άσε με τώρα. Σε ποια λε, Έλα γάπη μου, άσε με τώρα. Σε σένα. Α, νόμιζα μιλάς σε κάποια άλλη. Όχι, όχι, σε. Ναι. Ναι, μια... ναι, ναι, σε όλα. ναι <laughs> Όχι σε όλα. Θέλω να κάνω μια πρόταση. Να πω στον Τζίπρα, που σου απάντησε στο Γιούγκερ, να αποσύρει την πρόταση των 47 μνημονιακών σελίδων του και να κατεβάζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Oh, oh, αυτό δεν έπρεπε να κάνει. Ναι, ναι, και αυτό ποιο θα, ποιο θα κάνει κιόλα. Απλά δεν προλάβαινε. Ποιο δεν θα έκανε μαζί του, τι διαπραγματευόμαστε. Το 0,5 του ΦΠΑ και τα 200 εκατομμύρια που υπολείπονται. Πάρ το αγόρι μου, πει το 47 σέλιδο και κατέβασε την πρόταση Θεσσαλονίκη. Άμα ήρθε, μα καθάντο. <χει> Ναι. Έχει πάρει προμήθειε. Βέβαια. Μακαρόνι νούμερο 3. Παρέσει το χόντρο. Φορτί, χαρτί, έχει το Τι χαρτί. Με τι θα σκουπίζουμε την Σιγά, καλέ μην καθόμαστε να σκουπιζόμαστε σε περίοδο χρεοκοπία. Έτσι, με την αλμύρα. Ναι, όταν έχει φαεί, τι να σκουπίσει. Έ, βέβαια. Και ε, σιγά, μην χαλάμε πώς... λεφτά για χαρτί. Λε και δεν υπάρχουν τα μαλλιά τη βούλτευση. Ναι. Χρόνια πολλά. Ναι, καλά, τα ξέρω εγώ. Φωτιά σήμερα τα τηλέφωνα φωτιά. Φωτιά στο λιμάνι. Κόκκκινα σύρπα. <laughs> τον ουρανό και εσύ γελά. I'll see Αυτό ο, ο Παυλίδη πού... πια δηλαδή, το... πάντα μου θύμιζε αγκελάκια και τα χρόνια. για σου πω αυτή δεν είναι η γενιά με τι κακουχίε. τώρα. Πήραν τα έξω από τα ATM. Δεν Πιστεύω, είναι κακουχία αυτό με στο λιοπύρι. Δεν το κάνει και οι το χειμώνα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και μ' να που καλάθι, Όλοι οι άλλοι καρότσια. Τα γεμίζουνε. Τι κάνουν, 5 ευρώ και 5 σήμερα μας Καλά, το... και για 5 ευρώ. Τσάμπαν να περάσουμε που έχουμε στην πρώτα στο όχι στις 47 σελίδες και ναι στη δραχμή. Ετίνα είναι αυτό τώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Άκυρο. Κάτσε παιδί μου, κάτσε κάτσε. Τι πιο καλό μου ακούγα για τα φυσικά. Κατά ένα πιο καλό πιο κακό σημασία, Όχι, ότι θα πρέπει να διαλέξει μια από τις δυο Τι μου βάζει τώρα τρίτη επιλογή. Okay. Δεν είναι ο λαός για να έχει πολλέ επιλογέ Έτσι προς το τέλος και τον Αλέξη, μας δίπλα θα ε, Ένα ωραίο κροατή, Συναγωνιστή Τράβα του ανθρώπου πιο ψηλά με τη δουλειά. Και το χειρότερο μην του επιστρέφει πίσω στη δεξιά. Πισμένο για την ανατερότητα τη ιδεολήψία σου αισαιτή στη γειτονιά σου. Ο κόσμο δίπλα σου ματιών, να το σεβαστή. Μερικοί δεν υπήρξαν ποτέ πασόκ. Ξεκινάμε από το τελευταίο. Μπράβο. Για το τελευταίο, εντάξει, δεν είπα κανεί ότι υπήρχε πασό, αν και όλη η Ελλάδα λίγο με το πασόκ και μια σχέση. Δεν επέρομαι για τίποτα. Ακριβώ το αντίθετο. Δεν έχει καμία το είπα και πριν, δεν έχει καμιά σημασία η όποια δικαίωση οποιουδήποτε αυτή τη στιγμή και σε τέτοιε στιγμέ δεν δικαιώνεται κανεί δεν έχει καμία απολύτως αξία αν το έλεγε, το έλεγα όλα αυτά ακούγονται ως μια γεροντοκόρη που τα επισημαίνει. Τίποτα από αυτά το λέμε, το ξαναλέμε, δεν με ενδιαφέρει και απολύτως καθόλου ότι Ε, δεν είμαι και πισμένο για την ανωτερότητα τη ιδεοληψίας μου. Δεν ε, νιώθω. Κάθε μέρα το μηδενίζουμε και το συζητάμε ξανά εσωτερικά και εξωτερικά. Και κυρίω δεν αισθάνομαι ασφαλή στη γειτονιά μου. Ο κόσμο δίπλα ματώνει. Πέντε χρόνια, τα χρόνια του Μνημονίου, η Ελληνοφρένη υπάρχει 20. Τα τελευταία πέντε, ε, λίγο όποιο άκουγε έχει καταλάβει αν ήμασταν σε αυτού που ματώνουν και τι ακριβώ προβάλαμε. Και μάλιστα κόντρα και στα μέσα που δουλεύαμε παλιότερα. Επίση, δεν νομίζω έτσι να πηγαίνει ο κόσμο στη δεξιά. Ο κόσμο στη δεξιά πηγαίνει με αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα και όχι μόνο στη δεξιά. Γιατί όταν, θα το ξαναπώ, υπάρχει, προσπαθεί να δώσει μια μάχη. Παραδεκτό, μπράβο, την ξεκινά τη μάχη. Όταν φαίνεται από την αρχή ότι αυτή η μάχη δεν πρέπει να δοθεί και δεν δίνεται και με το σωστό τρόπο, με τα σωστά όπλα, πα τελείω ξευράκωτο, είναι δεδομένη η Όταν λοιπόν βλέπει την ήττα, ψηλοπροειδοποιεί με κάποιο τρόπο, χωρί να. Απογοητεύει τον κόσμο γιατί είναι ευαίσθητε καταστάσει. Όταν όμω τελικά Πας έτσι, είναι δεδομένη η είναι δεδομένο ότι θα νικήσει. Εκεί λοιπόν ο κόσμο απογοητευμένο πηγαίνει οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν γίνεται από μια εκπομπή, δεν γίνεται από δημοσιογράφου παρότι είναι καθρέφτε μα και του βρίζουμε. Μα βρίζετε λογικό, αυτό βλέπουμε, αυτό ακούμε και ξεσπάμε. Αυτό γίνεται από την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση έτσι όπω την εφαρμόζει, από τι στρατηγικέ, τι τακτικέ και έτσι όπω χειρίζεται διάφορα θέματα. Δεν ήξερε ότι θα του κλείσουν τι τράπεζε. Οι τράπεζε δεν ανήκουν στην ελληνική κυβέρνηση. Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχει δικό σου νόμισμα. Άρα, τι πα να κάνει. Δεν το ήξερε ότι θα του κλείσουν. Κλειστή τράπεζα σημαίνει κλάματα από ηλικιωμένου, πλάνα 24 ώρε 24 ώρε. Από τα συγκεκριμένα κανάλια που επίση τα ήξερε. Δεν είχε προετοιμαστεί. Είχε ψευδεστήσει στην καλύτερη περίπτωση, ναι να το δεχτώ αυτό, ήσουν άπειρο, συμπεριφορέ παιδικού σταθμού. Λοιπόν, όλα αυτά. Οδηγούν τον κόσμο αλλού και η ήττα της αριστεράς, ξαναλέω για να τελειώσουμε, είναι ηθική καταρχήν και έχει αρχίσει και συμβαίνει. Δεν μ' αρέσει καθόλου, σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο ανήκω, δεν έχει καμία σημασία τι είναι το προσωπικό μου, ο προσωπικός μου καημός. είναι όμως μια ήττα γενικότερα και δικαιώνονται αυτοί που και εσύ δεν θες να δικαιωθούν, Δυστυχώ με κεφαλαία. Και δεν έχει καμία σημασία αν κάποιο το έχει προβλέψει αυτό 5, 10, 15, 20 χρόνια πριν. Φτάσαμε στο τέλο, δεν βγήκε σε εμά ο Αλέξη. Έχουμε βεβαίω ένα λεπτό ακόμη. Θα σα δώσουμε το τελευταίο λεπτό, επειδή βλέπουμε τι ακριβώ θα έρθει. Αν δεν χάσουμε τον Αλέξη, θα έχουμε ένα μνημόνιο. Το δεις τώρα, συμπληρώστε όσο θέλετε. Στην καλύτερη 8, στη χειρότερη 29. Αυτό όμω το μνημόνιο δεν θα το πει κανεί μνημόνιο. Οπότε έχουμε όλε τι εναλλακτικέ. Με αυτέ τι εναλλακτικέ προτάσει, πάμε στο μαγαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μνημόνιο τέλος Από εδώ και μπρος θα το λέμε αλλιώς Τηλεφώνησε τώρα και διάλεξε την ονομασία που σου ταιριάζει Συμφωνία κυρίων Δανειακό μανιφέστο Σύμφωνο συνδύωσης Σχέση ζωής Μαζί θα γεράσουμε Κάνε με σκλάβα σου Ελλάδα έχεις πακέτο Τρος το τούνελ Dancing with the spreads Πάρε μέρος στο διαγωνισμό της κυβέρνηση. Πρότεινε το όνομα του μνημονίου που θα ψηφίσει η νέα κυβέρνηση Και κέρδισε πλούσια δώρα.